Στοίχη 12 26, θεραπεία λεπρού και ίαση του παραλυτικού της καπερναού. 12. Συνέβη δε ενώ ο Ιησούς εις μίαν από τα πόλεις και είδου ένας άνθρωπος γεμάτος από εξανθήματα λέπρας. και όταν είδε τον Ιησούν έπεσε χάμο με το πρόσωπο καταγής και τον παρεκάλεσε λέγον. Κύριε, εάν θέλεις έχεις την δύναμη να με καθαρίσεις από τα σπληγά του ακαθάρτου νοσηματό μου. 13. Και αφού εξάπλωσε την χείραν του Ιησούς, τον ήγκισε και είπε «Θέλω να καθαριστείς και καθαρίσου» Και αμέσως η λέπρα έφυγε από επάνω του. 14. Και ο Ιησούς παρήγγυλε εις αυτόν να μην είπεις κανένα το θαύμα της θεραπείας. Αλλά πήγαινε, του είπε, και δείξε τον εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε για τον καθαρισμό σου θυσίαν, καθώς διέταξε ο Μωυσής, Δια να χρησιμεύσει η εξέτασή σου από τον ιερέα και η προσφορά τη θυσία ω μαρτυρία και απόδειξη ει του ιερεί και των λαών, ότι και εσύ πράγματι θεραπεύτη και εγώ δεν ήλθω να καταλήσω τον νόμων. 15. Διαιδίδω το δε περισσότερον τώρα μετά το θαύμα τούτο η φήμη του και μαζεύω το πλήθι λαού πολλά για να ακούν την διδασκαλία του και δια να θεραπεύονται υπ' αυτού από τα σασθενεία των. 16. Αυτός όμως, αντιθέτως, απεσύρετο συνεχώς στα στερήμους και προσήφχετο. 17. Και συνέβη κατά μίαν από τα σε εκείνας, και αυτός δίδασκε. Και εκεί οι φαρισαίοι και νομοδιδάσκαλοι, οι οποίοι είχαν έλθει από κάθε χωριόν της Γαλιλαίας και της Ιουδαίας και από την Ιερουσαλήμ. Και στον Ιησούν υπήρχε πάντοτε και ενήργη διαρκώς δύναμη Κυρίου, για να θεραπεύει θαυματουργικό στα πλήθη των αρρώστων. 18. Και ειδού, μερικοί άνδρε έφεραν επάνω ει κρεβάτι κάποιον άνθρωπο, ο οποίο ήταν παραλυμένο, και ζήτου να εμβάσουν αυτόν μέσα στο το σπίτι και να τον βάλουν εμπρό του. 19. Και επειδή λόγω τη κοσμοπλημμύρα δεν έβρωναν από πιαν είσοδο να τον εμβάσουν μέσα, ανέβησαν στο το του σπιτιού και μέσα από τα γεραμίδια αφού έβγαλαν μερικά, κατέβασαν αυτόν μαζί με το μικρό κρεβάτι του ει το μέσον εμπρό τον 20. Και όταν είδε ο Ιησού στην πίστη και αυτού και εκείνων που τον έφεραν, είπε εις Αυτόν. Βασανισμένε άνθρωπε, φοβήσε πώ θα διατεθώ έναντι της αμαρτωλής σου καταστάσεω, δια την οποία σε έριψε τη στιγμή να φτύνεις ανησυχίαν η συνείδησή σου. Βεβαιώθητη λοιπόν ότι έχουν συγχωρηθεί οι σου. 21. Και ήρχισα να σκέπτονται μέσα των οι και οι φαρισαίοι και να λέγουν «Ποιος είναι αυτός που τολμά να λέγει βλασφημίας, ποιος άλλος έχει δύναμη και εξουσία να συγχωρεί αμαρτίας παρά αμαρτία παρα μονον ο Θεός, πώς λοιπόν σφετερίζεται ούτως ασεβώς την εξουσία αυτήν του Θεού» 22. «Ο Ιησούς όμως, δια της υπερφυσικής του γνώσεως, αντελήφθη επακρυφώς και εξ ολοκλήρου τους αποκρίφους διαλογισμούς των και αποκριθείς, του είπε, «Τι συλλογήσεστε μέσα στα σκαρδία σα, Ήξευρο τι σκέπτεστε και απαντώ στα σκέψη σα, αυτάς. 23. Τι είναι ευκολότερο από τα δύο να είπε κανεί στον άνθρωπο αυτόν. Σου είναι συγχωρημένα οι σου ή να του είπε Σι και περιπάτη. Σι θεωρείτε δυσκολότερον τη θεραπεία του ασθενού. 24. Διαναμάθετε λοιπόν ότι ο ιό του ανθρώπου ο Μεσσίας, «Ο τέλειος εκπρόσωπος της ανθρωπότητος, που θα έλθει κατά την συντέλεια διανακρίνει τον κόσμων, έχει εξουσίαν επί της γης να συγχωρεί αμαρτίας», είπε στον των παραλυμένων. «Ισέ ομιλώ. Σήκω όρθιο και πάρε το κρεβατάκι σου και πήγαινε στο σπίτι σου». 25. Και αμέσως, αφού η μπρός τον, επήρε το κρεβάτι, επί του οποίου είτο ξαπλωμένο και πήγαινε στο σπίτι του δοξάζων των θεών, ο οποίο του έδωκε την υγεία του. 26. Και κατέλαβεν όλους βαθύς θαυμασμός και δόξαζαν τον Θεό που τους εχάρισεν ένα τέτοιον θαυματουργόν. Και κυριεύτησαν από φόβο για την παρουσία μιας τόσων υπερφυσικής δυνάμεως και έλεγαν ότι είδαμεν σήμερον πράγματα παράδοξα και πρωτοφανή.